Ναι. Σε στρατό φτιάξει. Πρέπει να πάρει 10, φέτε να τι πετάξει. Μισθέ. Θα σειρά του γιορτή χωρτέν η οικογένεια όλη. Παρέγι φούρν το φούρνο. Δεν θέλω τώρα, μην μπαίνει σε έξοδα κι δεν είναι σωστό. Μα όχι το θέλω. Πόσα τόσο δικαιούμαστε. Κοίτα, τώρα να μην κάνουμε και σπατάλλε. Θα μην κάνουμε και σπατάλλι συγνώμη, εγώ στατόστιμαι άπλα. Α όλα κιόλα. Στη γνώμη, εντάξει, είσαι απλά, δεν καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχω. Αμώ μου σε κάτι, δεν θα έχω να πάω τα απογεματικά. Τα απογευματιά χειρουργία θα πληρώνουν από τον άνθρωπο που επιλέξει να κάνει μέσω το απόγευμα και να μην Δεν από το πρωί. Πολύ απλά. Πότε από ένα τόστο καθένας μια χαρά είναι. Από ένα τόστο είναι αυτές οι γυφτιές Α, Όχι οι γυφτιές, όχι. όχι. Από μένα είναι όχι. Μας συναχωρείς. Μας συναχωρείς, Δεν πειράζεις. Κράτα τα στην άκρη. Θα χρειαστούν. Αυτό που είπες. Έτσι. Να είσαι, να πάς για ένα απογευματινό. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Πολά. Να και το άλλο μωράκι από μέσα. μα βέβαια, είμαστε πολιτικέ κρατήσει. Μέντε μαζί, δεν πιστεύω να είστε τίποτα τέτοιε. Όχι, δεν είμαστε τέτοιε. Γονέας ένα, γονέα δύο. Γιατί να σου πω για κάτι, δεν θα θέλει και η Εκκλησία. Έχουν δύο όλοι οι Α, και γι' αυτό πήρα. δεν είστε, εντάξει. Μπορώ με. εγώ να είμαι μέλο τη Εκκλησία και να είμαι ομοφυλόφιλο. Ναι, όχι. Ναι, αλλά υπάρχει ομοφυλοφιλία στην Εκκλησία, είστε, δεν είστε, υπάρχει. Ακούστε. Όχι, δεν υπάρχει. <χει> Μασταλεί! Έλα! Τι κάνει! Καλά, εσύ. Καλά, όλα καλά. Μπράβο ρεφιετό, χάγω, χάρη. Α, το έχει άνθρωπο. Στα τι πω, Να σου πω και εγώ λοιπόν, τη μαλακία μου σήμερα. Πέ τη ώρα γιατί έχουμε έλλειψη μαλακία και κάποιο να την πει επιτέλου. Να την πω κι εγώ, μια και σε πήρα τη Λέφια σε βρήκα. Σάκω χθε που μιλήσουμε το Θύμιο σχετικά με τα μπλόκα των αγροτών. Και θυμήθηκα στι ειδήσει που έδειχα τον αυτόν τον έγινο δημοσιογράφο τον Πρεντέρι, που ρωτούσε τη δημοσιογράφου που έκανε ρεπορτάζ τι χρώμα έχουν αυτοί που υποκινούν τα κόλπα και αυτά. Και έμεινε έκρυπτο όταν το είπαν ότι όχι έκπτο, μάλλον κατσούφια σε μόλι τίποτα τη Τραχταία θα βάθουν εταιρείε. Και επειδή κι εγώ ασχολούμαι με το αγροτικό τομέα. Και επειδή έχουν ανεβεί τα κόστε 60% στηντροφία και από που ασχολούμαι εγώ, θα μπορούσε να το πούμε από τον αέρα να πάει ένα γανυθεί. Δεν θα ήθελα, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, ε. Όχι. εντάξει, τι να το πούμε. Να δώσει μια ευχηγάτη. Τι ευγίνει να δώσει σε αυτού του ανθρώπου. Τι μπορεί να πει για αυτό. Και τώρα το να, να πάνα γαμιγθεί αυτό έχει και χαρά μέσα, όχι, κάτι άλλο. Όχι.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 με πτεινοτρόφο. Πτεινό, με πουλιά δηλαδή. Με πουλιά, ναι, ναι, ναι. ναι. Πουλολάγνο που λέμε. Πουλολάγνο, ναι, μπράβο, μου αρέσουν τα πουλιά. Τι πουλιά έχει, πουλιά μεγάλα. Μεγάλα πουλιά, μεγάλα πουλιά, μεγάλα. Α, oh, τριχωτά. <laughs> Εννοώ, με πούπουλα. <laughs> με πούπουλα. <laughs> Πετάνε ψηλά, σαν να λέμε. Πετάνε πολύ ψηλά. Και τι έχω έχουν... κάνει, Όταν έχουν καλή διάθεση. Τσιού, <laughs> Και Αυτά, τι, τι, τι έλεγα τώρα με Μαλακίε τώρα δεν είχε νόημα, γι' αυτό το πήγα λίγο αλλού. Λέγαμε για βγενάκι και είχε αρχίσει τι τώρα. Άρχισε τι μαλακίες μου και εγώ. Μα όταν αρχίσουμε. ακούτε τέτοια ονόματα. Και μπαρπαγιά έχω φοβερά παράπονο από το κόμμα του κύριου Καλαμούκη. Είσαι κύριο πορφίω Βιστέκη. Ναι, ναι. Θα συστήνεστε. Εσείκον. συγκεκριμένα... διαβάζω από εκεκριμένα... το τώρα, τη στόχια στην οργή κάνουμε αγώνα για να το πει. Και λέει sporting". Εγώ βαστάνε τα πόδια μου να πάω και Σεφ στη και στην Είμαι στο Άγιο Θα το και πάω στο sporting. να το για τους μήντες, τα πόδια τους. Και όχι για τους μαλάκες, Έλα, Αποστολή! Έλα. Φιλεράκι, εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση προ τον κύριο Άδωνη. Α, πα, πα, πα, πα που ανοίγει τώρα. Ω, όχι, όχι, ένα ερώτημα. Προέωσε με Εγώ, εγώ έρχομαι με τον κύριο Άδωνη να πάει για εγχείρηση σκουλικοϊτήτη και να του βγάλει το προστάτη και ό,τι υπάρχει. Και να το δώσει να τα φάει. Αυτά. Τα μας, αυτό είναι ερώτηση. Για ερώτηση δεν ξεκινήσαμε. Το πρώτο να τους δω όλους κρεμασμένους Γίνεται? Εξαρτάται, τι θα ψάχουν, να άμα βρέχει τίποτα 50 ευρώ 100 ευρώ όλοι θα κρεμαστούν, μην αγχώνεσαι. Ε, καλησπέρα, θέλω να κάνω μια πρόταση στην εκπομπή σας. Μας παίρνετε από την Κύπρον. Ε, από την ονάδα, σήμερα... Με... Είστε Κύπριος αδερφώνς, ο γνωστός, ήθελαν... ο Κύπριος. Ο γνωστός αδερφός του αδελφού. Σόπ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 <Τι> <Τα> ήθελα, παρακαλώ, να στην εκκλησία την Να μην μπερδεύεστε με τα εκκλησιαστικά τα θέματα, τα δικά μα <Τι> εδώ στην Ελλάδα. να τον Κυριακον. Να κοιτάξετε τις δικές σας τι δικέ σα και να πίσετε <Τι> τον ήσυχον <Κυριακον Τι> <Τι> να κάνει <Τι> το θεάρε των έργων του. Πήρε την, 5 και την 5. Να μην σαν <Τι> την Να με τα δικά σα την τα κτλ Είδαμε με Άλλε χιονοθύελε. Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι. Συνήθω πέφτει βράδυ. Πρέπει ο άνθρωπο να γίνει άγιο. Άγιο, αγαπητέ, άγιο. Πείτε μου να συζητηθούμε. Άγιο, παρακαλώ, προτείνετε κι εσεί. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Αν κάθε καλό. Νέφχομαι καλή να αναβήσει 50 χρόνια να χαρείτε. Η Ελένη Λουκάημαι Καταποντισμός Και τι να κάνω εγώ τώρα Ε κάτσε να πω εναντίον τον γκέι Λέμε όχι αυτό δεν Εμείς λέμε ναι ε. Θέλουμε ο κόσμος να τον παίρνει και να τον δίνει όπου θέλει Εκοκομπλόκο Έπαθα με τσότσο πάλι Έρωρ 404 ε, και τη γυναίκα, δεν... Θα γαμιόμαστε όπως θέλουμε Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν Στη π*** μου ανέβα Έπλα σε τρίτη Κατάλαβες δεν έπλασε Κάποιοι γαμιόντουσαν και με το φίδι Αυτοί οι άνθρωποι δεν γεννιόνται δεν γεννιόνται Γαμιόνται δεν γεννιόνται γαμιόνται Μετά ο σατανάς Άσε μας να γαμιληθούμε και με το σατανά να μη σε νοιάζει κατανάς... Θα γαμιθούμε με όποιον θέλουμε όχι... Να κάνεις κουμάντο στο δικό σου Α... Ο καθένας να ασχολείται με το βρακί του και να αφήσει το δικό μας το βρακί και το μ***ν ελεύθερο Να τα λιοθετούν, είναι του σατανά του διαβόλου, συγκόραση στη κάνει Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε Όλα θα Ωραίγεστε βρε στην στην αιώνια Όσο κι εγώ είμαστε θα γαμιόμαστε κιόλα να ξέρεις Η ομοφυλοφιλία είναι θεομίσιτη Ο Θεός δεν μίσει Δεν την έχεις δοκιμάσει γι' αυτό Την ομοφυλοφιλία όχι τον άνθρωπο που τον αγαπάει Α, εντάξει, αυτό να καταλήξουν σε κάτι καλό Έλα, γεια Έλα, ρε. Έλα. Άσε, ρε. Με αυτό που έχει γίνει με τον Παπά, τον Αντώνιο και τον Πολυχρονόπουλο, τρέμω, θα φτιάξουμε και μένα, ρε. Φίλε. είσαι και σε αλληλεγύω. Φίλε, ναι, ναι, ναι σου πω τι έγινε μια φορά έκανε δωρεάν πρόγραμμα σε πεδάκια έτσι στο Δήμο Νέα Συνωνία και δύναμη και κάτι δικά, τότε όταν είχαμε συριζέο Δήμο και μου και εγώ στα πάρκα. Και η Ελλάδα Θελά τέτοια έκανε. Ναι, όχι, δεν ξέρω δε εγώ για αυτό, εγώ σου λέω για τον Πολυχρονόπουλο και για τον Τέλιο. Αι, συγνώμη, διαφορετικά έλεγα. Λοιπόν, κάθε. Τώρα μου είπε ο Αντιδίο μου έδωσε και ένα σακουλάκι δικάρετε. Μιλάμε. Εξαγοράστηκα, και το πιο χιδέο που αυτό που αποσόλου μου και αντρέπο να σα το πω, ήταν επειδή υπάρχουν και αυτοί οι πολύ καλοί πλούσιοι δεξί, οι γενεόδωροι που θέλουν να βοηθήσουν μια δομή και μου δώσαν πάρα πολλά ρούχα να μεταφέρω και με πληρώνω να εγώ δεν πήρα λεφτά βέβαια γιατί ήταν για τέτοιο σκοπό. Και μου είπε ο άνθρωπο μου λέει, κίραξε μου. Λέει, επειδή οι άνθρωποι τώρα το να πάρουν καλά ουρα, δεν έχει σημασία μα και να πάρουν πολλά και ζεστά, πάρε όποιο ρούχο σου αρέσει εσένα και αντάλαξε το με δικό σου. Κατάλαβε έκανα από. Κοίταξε να εντάξει όλα αλλά αν δεν σε πιάσει σωστό. Ένα Λιάκα, μια Τατιάνα, Ένας Ευαγγελάτου. Δεν έχει αξία ό,τι μου λε. Ναι, πρέπει να πάω σε Λιάκα και να πούνε Να το εγκληματίας, έκανε ό,τι Θυμιάζεται. Τέλο πάντων, στείλε δυο δικού σου ανώνυμου με κουκούλα κάτι να κάνουν μια καταγγελία τύπου που βγάλαν από την κοιλιά του. Να αποκτήσει ναι, μια αξία όλο αυτό. Δεν έχει νόημα, αλλιώ. Όπω λοιπόν, εντάξει και τώρα και σοβαρά το πούμε, είναι τροεράστια ξεφτυλά. Ό,τι και να κανε. Εγώ ξέρω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή στην τελική, αν τυχόν του δώσανε 10. Έδωσε πίσω τα 8 και κράτησε και δύο, χίλιε φορέ καλύτερο από το κράτο είναι που δεν κάνουν τίποτα και το ίδιο ισχύει και για το Καλά. Το αυτό ναι. βέβαια σύμφωνα με τι δικασίε και τι ανόμενε καταγγελίε των τατιάων και των λιάγκων. Ναι, ναι, ναι. Που α, α, α, α, Έτσι. Ενώ ναι. γιατί συζητάμε στο το πλαίσιο που θέλει να αυτή. Μπράβο, ναι, ναι. γιατί Δεν ξέρουμε και ανέγκηνοι. Όπω και για τον Πάντεραν είναι. Δηλαδή, σήμενε... αν συζητάμε πάνω σε μια σκουπιδιάρα, για σκουπιά θα συζητάμε. Ακριβώς. Θέλω να πω. Οπότε αν το πλαίσιο είναι αυτό, μόνο δρομο είναι κούπα για τα σκουπιά. Ακριβώ, έχει από το ότι ακόμα και σε αυτό. Το πλαίσιο που θέλουν τα σκουπίδια, αυτό έχει προσφέρει περισσότερο από το κράτο. Άλλαξε η παροιμία αυτή που λέει: Με κλανιέ δεν βάφονται αυγά. Θε πώ έγινε. Με τι, με απογευματινά ραντεβού δεν βάφονται αυγά. Αντί να σα πω, είτε πηγαίνετε σε μια ιδιωτική κλινική και πλώστε πολύ περισσότερα, ή αντί να σα πω, δώστε φακελάκι που δεν πρέπει, ή αντί να σα πω, μη δώστε φακελάκι, αν δείτε κάποιου άλλου προ... προ... στη σειρά, σα δίνω μια νόμιμη διέξοδο το απόγευμα και θα μπορεί να, να κάνει την επέμβασή σου γρηγορότερα πληρώντα τη συμμετοχή σου. Τι λέει.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 Σε μάγκα, τίποτα λόγος. Σας ευχαριστώ. Ο Μαρκόνι Αποστόλη, καλημέρα. Σήμερα θα μιλέτε Στριχόπουλο. Στριχόπουλο από το. Μην με γάμα τώρα, ρε παιδάκι μου. Δεν έχω καταλάβει τόσο καιρό τι συζητάμε. Τώρα θα μου αλλάζει και τα ονόματα. Το YouTuber. Και ο, ε... Ο, ε... Ο, ε... Ο ε... Τι ωραίο, ε... Τριχόπουλο από το Μαρκόνι. Τι έγινε και YouTuber. Μήπω είσαι μάνα... ο γκλάμουρνε, το... oh my god. Και έχω και εγώ YouTube. Είναι Πολ Σαντορίν. Πολ Σαντορίν. Πες το τόσο καιρό. Πορν Σαντορίν. τι είναι αυτό να πω. Όχι, όχι, το Facebook. Κατευθείαν δεν έχει πορ Με σαντορίνη, κορν Σαντορίνη. είχε γυμνέ στη Σαντορίνη. Τι είναι το, αυτό, έχει το δεστρίκ για ανέβασε Είναι ιστορία, με στρίκ, Πορνός να... στη Σαντορίνη. Με στρίκ, θα μπω να δω. Μπαίνω, μπαίνω και με βερμούδε. Θα μπω, θα μπω να δω τι τσόντε αυτέ τις Σαντορίνιες Καταποντισμό. Έγινε, γεια.